Άλλα καθήκοντα με κράτησαν μακριά μερικές ώρες. Όταν τελείωσα πήγα να βρω τον Ρόντι. Εν αρχηγό των αθενότων, ο δική του ευθύνη ήταν να εκτελέσει τις διαταγές του Μερδώνιου. Εντόπισα τον αξιωματικό στην ακτή. Φαινόταν εξουθενωμένος. Τσακισμένος όχι μόνο από τη λύπη του για την ήττα εκείνης της ημέρας, αλλά και από την απογοήτευσή του, ως στρατιώτη που ήταν ανίσχυρός να βοηθήσει τους γενναίους ναυτικούς του στόλου. Το μόνο που μπορούσε να κάνει ήταν να τους βγάζει από το νερό. Ο Ρόντις, ωστόσο, βρήκε αμέσως στην αυτοκυριαρχία του και έστρεψε την προσοχή του στο προκείμενο. «Αν θες να έχεις το κεφάλι σου ακόμα πάνω στους ώμους σου αύριο, υπό αρχηγός όταν πληροφορήθηκε τη διαταγή του στρατηγού, θα κάνεις πως δεν άκουσε ποτέ το Μαρδόνιο». Διαμαρτυρήθηκα λέγοντας πως η διαταγή είχε δοθεί εν ονόματι της μεγαλειότητάς του. Δεν ήταν δυνατόν να αγνοηθεί. Μπορεί, δεν μπορεί. Και τι νομίζεις ότι θα πει ο στρατηγός αύριο ή μετά από ένα μήνα, αφού εκτελεστεί η διαταγή τότε, η μεγαλειότητά σε γυρέψει και ζητήσει να διτοχεί ονεί και τις σημειώσεις του. Θα σου πω εγώ τι θα γίνει, συνέχισε ο αρχηγός, ακόμη και αυτή τη στιγμή στα δωμάτια της μεγαλειότητάς του. Οι γραμματείς και η υπουργοί του του τονίζουν την αναγκαιότητα να αποχωρήσει το βασιλικό πρόσωπο. Να πάρει το πλοίο για την Ασία όπω είχε προτείνει ο Μαρδόνιο. Αυτή τη φορά νομίζω ότι η μεγαλειότητά του θα προσέξει τα λόγια του. Ο Ρόντι ήταν βέβαιο ότι η μεγαλειότητά του θα διέταζε το κυρίω σώμα του στρατού να παραμείνει στην Ελλάδα κάτω από τη διοίκηση του στρατηγού Μαρδονίου για να αναλάβει να ολοκληρώσει την κατάκτηση τη Ελλάδο στο όνομά του. Όταν αυτή η δουλειά ολοκληρωνόταν, η μεγαλειότητά του θα είχε τη νίκη του. Η σημερινή πανελευθρία θα ξεχνιόταν μέσα στη λάμψη εκείνου του θριάμβου. Τότε, μέσα στη χαρά της κατάκτησης, συνέχισε ο ρόντις η μεγαλειότητά του θα ζητήσει τις σημειώσεις του Έλληνα Χίονη σαν ένα γλυκό μετά το συμπόσιο της νίκης. Αν εσύ κι εγώ σταθούμε μπρος του μάδια χέρια... Ποιος από μας θα σηκώσει το δάχτυλο στο Μαρδόνιο και ποιος θα πιστέψει ότι είμαστε αθώοι. Ρώτησα τότε τι έπρεπε να γίνει. Η καρδιά του ορόντι ήταν φανερά διχασμένη. Θυμήθηκα ότι αυτός ο αρχηγός των Αθενάτων στο πεδίο της μάχης, κάτω από τις διαταγές του η Δάρνη, του στρατηγού τους ήταν επικεφαλής των δέκα χιλιάδων εκείνη τη νύχτα που περικύκλωσαν τους Σπαρτιάτες και τους Θεσποίης της Θερμοπύλας, και είχε συνεισφέρει με εκπληκτική γενναιότητα στην πρωινή έφοδο, αντιμετωπίζοντας το Σπαρτιά της σώμα με σώμα και εξασφαλίζοντας τη μεγαλειότητά του την κατάκτηση του αντιπάλου. Τα βέλη του ορόντι ήταν ανάμεσα στα μοιραία εκείνα που ρίχτηκαν από κοντά στους τελευταίους υπερασπιστές, ίσως στη σάρκα των εντρών που οι ιστορίες τους περιλαμβάνονται στην αφήγηση του εχμαλό του Χίωνη. Αυτή η γνώση, όπως εύκολα καταλάβαινε κανείς από το ύφος του αρχηγού των Αθανάτων, μεγάλωνε ακόμα πιο πολύ την απροθυμία του να βλάψει τον άντρα, τον οποίο θεωρούσε συνάδελφος στρατιώτη, και ακόμη πρέπει να το πει κανείς εδώ, φίλο. Παρ' όλα αυτά, ο Ρόντι συγκεντρώθηκε στα καθήκοντά του. έστειλε δυο αξιωματικούς των Αθανάτων με διαταγές να πάρουν τον Έλληνα από τη σκηνή του χειρουργού και να τον παραδώσουν στη σκηνή του προσωπικού των Αθανάτων. Μετά από αρκετές ώρες, αφού διεκπαιρεώσαμε άλλες πιο επίγουσες δουλειές, εκείνος και εγώ πήγαμε να τον δούμε. Μπήκαμε μέσα μαζί. Ο άντρας Χίονις καθόταν στο φορείο του, έχοντας πλήρη συνείδηση. Αν και φαινόταν ταλαιπωρημένος και πολύ εξασθενημένος, προφανώς μάντεψε το σκοπό μας. Η όψη του ήταν χαρούμενη. «Ελάτε αφέντες μου», είπε πριν ο Ρόντης κι εγώ. «Του μιλήσουμε για την αποστολή μας. Πώς μπορώ να σας βοηθήσω στη δουλειά σας. Και το θάνατό του δεν ήταν απαραίτητη τη λεπίδα, έκρινε. Το χτύπημα ενός του νομίζω αρκεί για να τελειώσει τη δουλειά. Ο Ρόντις ρώτησε τον Έλληνα Χίονη αν αντιλαμβανόταν πλήρως πόσο μεγάλη ήταν η νίκη που είχαν πετύχει οι συμπατριώτες του εκείνη την ημέρα. Ο άντρας το επιβεβαίωσε. Εξέφρασε τη γνώμη του, ωστόσο ότι ο πόλεμος θα αργούσε ακόμα να τελειώσει. Το αποτέλεσμα παρέμενε αβέβαιο. Ο Ρόντις έδειξε τη μεγάλη απροθυμία του να εκτελέσει την ποινή του θανάτου. Μέσα στη σύγχυση που επικρατούσε στο στρατόπεδο της αυτοκρατορίας ήταν πολύ εύκολο να φυγαδευτεί ο άντρας απαρατήρητος. Είχε ο άντρας χειονής, ρώτησε ο Ρόντις φίλους ή συμπατριώτες στην αντική στους οποίους θα μπορούσαν να τον παραδώσουν. Ευχμάλωτος χαμογέλασε. Ο στρατός σας έκανε θαυμάσια δουλειά. Του έδιωξ όλου, παρατήρησε. Εκτό αυτού η μεγαλειότητά του θα χρειαστεί όλου του άντρε του για να κουβαλήσουν πιο σημαντικά φορτία. Ο Ρόντι ωστόσο συνέχισε να ψάχνει δικαιολογίε για να αναβάλει τη στιγμή τη εκτέλεση. Εφόσον δεν θέλει χάρε από εμά, μπορώ να σου ζητήσω εγώ μία, είπε ο αρχηγό των Αθηνάτων στον αχμάλωτο. Ο άντρα απάντησε ότι ευχαρίστω θα έθετε στη διάθεσή του όσοι δύναμη το ακόμη. Μα γέλασες φίλε μου, είπε ο Ρόντι με ύφο Μα στέρισε στην ιστορία που ο Αφέντης ως παρτιά της διυναίκης υποσχέθηκε να σας αφηγηθεί. Έτσι μας είπες τουλάχιστον. Όταν καθόρισες γύρω από τη φωτιά κατά τη διάρκεια του τελευταίου κυνηγιού, τότε που αυτός, ο Αλέξανδρος και ο Αρίστονας συζητούσαν το θέμα του φόβου θυμάσαι, ο Αφέντης σου διέκοψε την ομιλία των νέων με την υπόσχεση πως όταν έφταναν στις θερμοπύλες θα τους έλεγε μιαν ιστορία για το Λεωνίδα και τη δέσπονα παράλεια πάνω στο θέμα του θάρους, και ποια ήταν τα κριτήρια του Σπαρτιά τη Βασιλιά για να επιλέξει τους 300 ήους. ή μήπως παρέλειψε ο Δινέκης να σας μιλήσει γι' αυτό. Όχι, το βεβαίωσε ο Εχμάλωτος Χίονης. Ο Αφέντης του βρήκε την ευκαιρία και πράγματι τους είπε την ιστορία. Αλλά ρώτησε ο Εχμάλωτος, αφού δεν είχε την έγκριση της μεγαλειότητάς του να συνεχίσει καταγραφή των γεγονότων αυτής της διήγησης, επιθυμούσε πράγματι ο να τη συνεχίσει. Εμείς, τους εσείς αποκαλείτε εχθρό. Είμαστε από σάρκα και ωστά, αποκρίθηκε ο Ρόντι, και οι καρδιές μας δεν είναι λιγότερο ικανές να νιώσουν στοργή από τις δικές σας. Σου φαίνεται παράλογο ότι εμείς, ο ιστορικός της μεγαλύτερης του και εγώ, ήρθαμε σε αυτή τη σκηνή να σε φροντίσουμε όχι μόνο ως αιχμάλωτο που κάνει μια αναδρομή των γεγονότων της μάχης αλλά ως άνθρωπο ακόμα και φίλο, ο Ρόντι ζήτησε από τον άντρα να του κάνει το χατήρι, μια και είχε παρακολουθήσει με μεγάλο ενδιαφέρον και συμπάθεια τα προηγούμενα κεφάλαια της ιστορίας του Έλληνα, να αφηγηθεί τώρα σαν σύντροφος και εφόσον του το επέτρεπαν οι του, το τελευταίο μέρος της. Τι έλεγε Σπαρτιά της βασιλιάς για το θάρρος των γυναικών και πώς αφέντης ο διηναίκης το διηγήθηκε στους νέους φίλους του και στον προστατευόμενό του. Ο άντρας χιουνής, προσπάθεια, με τη βοήθεια τη δική μου και του αξιωματικού να ανασηκωθεί στο καθισμά του. Μάζεψε όλοι του τη δύναμη, πήρε μια νάσα και ολοκλήρωσε. Θα μεταφέρω αυτή την ιστορία σε εσάς φίλοι μου, όπως την είπε μου σε μένα, στον Αλέξανδρο και στην ορίστονα στις θερμοπύλες, όχι όμως με τη δική του φωνή, αλλά με της δέσποινας παράλιας, της μητέρας του Αλέξανδρου η οποία την αφηγήθηκε με δικά της λόγια στον δίνε εκεί και στην αρέτη λίγες ώρες αφότου συνέβη. Η Δέσπινα Παράλια διηγήθηκε αυτή την ιστορία ένα βράδυ τρεις ή τέσσερις ημέρες πριν αναχωρήσουμε από τη Λακεδαίμονα για τις θερμοπύλες. Η Δέσπινα Παράλια πήγε από μόνη της γι' αυτό το σκοπό στο σπίτι του Δίνεκη και της Αρέτης, παίρνοντας μαζί της αρκετές γυναίκες. Όλες μητέρες και σύζυγοι των πολεμιστών που είχαν επιλεγεί για τους τριακοσίους. Καμιά από τις γυναίκες δεν εγνώριζε τι θα έλεγε η Δέσπινα. Ο Αθέντης μου ζήτησε συγγνώμη και είπε ότι οι θα να Η θα ωστόσο, του ζήτησε να παραμείνει. Έπρεπε να ακούσει και αυτός όσα είχε να πει. Οι γυναίκες κάθισαν κοντά στην παραλία που άρχισε. Αυτά που θα σου πω τώρα δι είναι εκεί. Δεν πρέπει να τα επαναλάβεις στο γιο μου. Όχι πριν φτάσετε πρώτα στις θερμοπύλες και μάλιστα την κατάλληλη στιγμή. Αυτή η ώρα μπορεί να είναι αν έτσι προστάζουν οι θεοί η ώρα του θανάτου σου ή του δικού του. Θα τη γνωρίσεις όταν έρθει. Τώρα άκου προσεκτικά. Άκου προσεκτικά, βινέκη και εσείς κυράδες μου. Λίγο πριν το μεσημέρι με κάλεσε ο βασιλιάς. Πήγα αμέσως και παρουσιάστηκα στην αυλή του σπιτιού του. Έτυχε να πάω νωρίς. Ο Λεωνίδας δεν είχε επιστρέψει ακόμα από τη δουλειά του. Οργάνωνε την αναχώρηση. Η βασίλισσα του ωστόσο Γόργο, με περίμενε σε ένα παγκάκι στη σκιά ενός πλατάνου Φανερά προβληματισμένη. Με καλωσόρισε και μου πένα να καθίσω. Είμαστε μόνες. Οι πειρατές και ακολουθεί. Όλοι απουσίαζαν. Θα αναρωτιέσαι παράλληλα, άρχισε, γιατί ο άνδρας μου έστειλε να σε γυρέψουν. Θα σου πω εγώ. Θέλει να απευθυνθείς στην καρδιά σου και στα αισθήματα της αδικίας που την κατακλείζουν. Φαντάζετε, επειδή μόνοι εσύ επιλέχθηκες να κουβαλήσεις διπλό καϊμό. Έχει πλήρη επίγνωση ότι επιλέγοντας στους 300 τον Ολύμπιο και τον Αλέξανδρο, σε λίστεψε δύο φορές. Τόσο το γιο, άσο και τον άντρα, αφήνοντάς σου μόνο το μικρό Ολύμπιο να συνεχίσει τη γενιά σου. Γι' αυτό θα σου μιλήσει όταν έρθει. Πρώτα όμως θέλω να σου ανοίξω την καρδιά μου, να μιλήσουμε σαν γυναίκα προς γυναίκα. Είναι αρκετά νέα η βασίλισσά μας. Και φαίνονταν ψήλη και όμορφη αν και υπερβολικά σοβαρή κάτω από τη σκέα. «Ήμουν κόρη βασιλιά και τώρα σύζυγος ενός άλλου», είπε η Γόργο. «Οι γυναίκες ζηλεύουν τη θέση μου, αλλά ελάχιστας γνωρίζουν τις δύσκολες και σκληρές υποχρεώσεις της. Μια βασίλισσα δεν είναι μια γυναίκα όπως οι άλλες. Δεν έχει σύζυγο και παιδιά όπως οι άλλες σύζυγοι και μητέρες, γιατί βρίσκεται στην υπηρεσία της πόλης. Υπηρετεί τις αιστείες των συμπατριωτών της, όχι τη δική της ή της οικογένειάς της. Τώρα και εσύ παράλια καλείσες αυτή τη σκληρή αδελφότητα. Πρέπει να πάρεις τη θέση σου, στη θλίψη πλάι μου. Είναι η δοκιμασία και ο θρύμβος της γυναίκας που πρόσταξαν οι θεοί. Να πονά, να υποφέρει, να βρίσκεται πάντα κάτω από το ζυγό της θλίψης και έτσι να δίνει κουράγιο στους άλλους. Καθώς άκουγα... Τα λόγια της βασίλισσας το λέω σε σένα διεινέκη και σε εσάς κυράδες. Τα χέρια μου έτρεμαν τόσο που φοβόμουν ότι δεν τα έλεγχα πια. Όχι μόνο επειδή εγνώριζα εκ των προτέρων τη φλήψη που θα έπαιρνα αλλά και από θυμό τη φλί για το Λεωνίδο και την άπονη του που έχει σε διπλή ποσότητα πόνου στο κυπελό μου. Γιατί εμένα Ουρλιάζει η καρδιά μου οργισμένη. Ήμουν έτοιμη να δώσω φωνή σε αυτήν την ύβλη, όταν από την εξωτερική αυλή ακούστηκε ο ήχος θύρας που ανοίγει και μετά από λίγο μπήκε ο Λεωνίδας. Ερχόταν από το μέρος όπου γινόταν η συγκρότηση της εξτρατευτικής δύναμης και κρατούσε τις κονισμένες κνημίδες του στο χέρι. Μόλις είδε την κυρά του και εμένα να συνομιλούμε ιδιαίτερως, μάντεψε αμέσως το θέμα της συζήτησής μας. Ζήτησε συγγνώμη για την οργοπορία του και κάθισε. Με ευχαρίστησε που ήρθα μέσως και με ρώτησε για τον αρρωστο πατέρα μου και για άλλους της οικογένειάς μου, εν ήταν φανερό ότι τον ένα έναν σώρο προβλήματα του στρατού και του κράτους, χωρίς να εξαιρέσω το δικό του επικείμενο θάνατο, και το πένθος της αγαπημένης του γυναίκας και των παιδιών του, μόλις κάθισε στο παγκάκι. Τα έβγαλε όλα από το μυαλό του και μου μίλησε στρέφοντας όλη την προσοχή του σε μένα. «Με μισείς κυρά», αυτά ήταν τα πρώτα του λόγια, «αν ήμουν στη θέση σου θα σε μισούσε. Τα χέρια μου θα έτρεμαν τώρα πανίπω έκανε χώρο στον πάγκο. «Έλα κάθισε εδώ δίπλα μου», υπάκουσε. «Η δέσπινα γοργό, πλησίασε πιο κοντά». Μπορούσε να μυρίσω τον του βασιλιά από τη γυμνάσια και να νιώσω τη ζεστασιά της άρκαστο όπως τότε με τον πατέρα μου, μικρό κοριτσάκι που με κάλεσε στο συμβούλιο του και πάλι γεμάτη πόνο και θυμόκαρδια. Λίγο έλειψε να με κάνει να χάσω την ψυχρεμία μου. Προσπάθησα να συγκρατηθώ με όλη μου τη δύναμη. «Η πόλη αναρωτιέται και προσπαθεί να μαντέψει», είπε ο Λεωνίδας, «γιατί επέλεξα αυτούς ειδικά τους τρακώσιους άμβρ Μήπως για την Ανδρεία τους ως πως είναι δυνατόν κάτι τέτοιο όταν μεταξύ πρωταθλητών όπως ο Πολύνικος, ο Δυναίκης, ο Αλφαιός και ο Μάρονας, στρατολόγης επίσης νεαρούς, όπως ο Αρίστονας και ο δικός σου ο Αλέξανδρος. Η πόλη υποθέτει ότι ίσως διέκρινα κάποια λεπτή αλθιμία σε αυτή τη μοναδική ένωση, ότι πιθανόν εξαγοράστηκα. η ανταπέδιδα χάρες, ποτέ δεν θα πω στην πόλη... Γιατί διόρισα αυτούς τους 300 δεν θα το πω ούτε στους 300 αλλά θα το πω σε σένα. Τους επέλεξα όχι για τη δική τους ανδρία κυρία αλλά για εκείνη των γυναικών τους. Σε εκείνο τα λόγια του βασιλιά μιας σπαρακτή και κραυγή ξέφυγε το στήθος μου. Λες και κατάλαβα εκ των προτέρων τι θα έλεγε. Ένιωσα το χέρι του στον νόμο παρηγορητικό. Τούτη η ώρα είναι πλέον επικίνδυνη για την Ελλάδα. Αν σωθεί, δεν θα είναι στις θερμοπύλες. Μόνο θάνατος περιμένει εμάς και τους συμμάχους μας. Αλλά αργότερα, σε προσεχής μάχες, σε στεριά και θάλασσα. Τότε η Ελλάδα, αν το θλήσουν οι θέοι, θα διαφύγει τον κίνδυνο. Το καταλαβαίνεις αυτό, κύρα. «Άκου τώρα, λοιπόν». Όταν τελειώσει η μάχη, όταν οι 300 πέθάνουν, όλη η Ελλάδα θα στρέψει το βλέμμα στους παρτιάτες για να δει πώς το πήραν. Αλλά και οι σπαρτιάτες, σε ποιους θα στρέψουν το βλέμμα, σε σένα. Σε σένα και στις άλλες συζύγους και μητέρες, αδελφές και θυγατέρες των πεσσόντων. Αν δουν τις καρδιές σας ρημαγμένες και τσακισμένες από τη θλίψη, θα σπάσουν και αυτοί. Και μαζί με αυτούς θα σπάσει και όλη η Ελλάδα. Μα αν αντέξετε χωρίς να χύσετε δάκρυ, όχι μόνο το θάνατο υπομένοντας, αλλά και αντιμετωπίζοντας με περιφρόνηση την αγωνία του και αγκαλιάζοντας την τιμή που περικλείει στην πραγματικότητα, τότε η Σπάρτη θα κρατήσει και όλη η Ελλάδα μαζί της. Γιατί διάλεξες εσένα, κυρά, για αυτή τη φοβερή δοκιμασία, εσένα και τις αδελφές σου των τριακοσίων, επειδή μπορείτε τα χείλη μου ξέφυγαν τούτατα αποδοκιμαστικά για το Βασίλια λόγια. Έτσι ανταμείβαται λοιπόν η αρετή μιας γυναίκας, Λεωνίδα, δύο φορές να πικραθεί, πόνο διπλό να υποφέρει. Εκείνη τη στιγμή Βασίλης Αγόργο απλώσε το χέρι να με παρηγορήσει, αλλά ο Λεωνίδας της συγκράτησε. Και ενώ συνέχισε να κρατά το νομό μου με το ζεστό του χέρι, απάντησε στο ξέσπες τους παραγμού μου. Η γυναίκα μου παράλια θέλει με το αγγίγμα της να σε πληροφορήσει για το φορτίο που κουβαλούσε, τα όλη της στη ζωή, αυτό που δεν αρνήθηκε ποτέ. Να μην είναι απλός η γυναίκα του Λεωνίδα, αλλά και σύζυγος της Λεκεδέμονας. Αυτός είναι τώρα και ο δικός σου ραολοσκυρά. Δεν θα είσαι πια η γυναίκα του Ολύμπιου ή η μητέρα του Αλεξάνδρου. Αλλά πρέπει να υπηρετήσεις ως σύζυγος και μητέρα την πόλη μας. Εσύ και αδελφές σου των τριακοσίων είστε τώρα. Οι μητέρες όλης της Ελλάδας. Μα και της ίδιας της Λευτεριάς. Είναι σκληρό καθήκον παράλια. Αυτό που έχω αναθέσει στην αγαπημένη μου γυναίκα, τη μητέρα των παιδιών μου. Και που τώρα τον αναθέτω και σε σένα. Πες μου κιρά, είχα άδικο. Σε αυτά τα λόγια του βασιλιά κάθε αυτοσυγκράτηση πέταξα από την καρδιά μου. έσπασε και άρχισα να κλαίω. Ο Λεωνίδας με τράβηξε κοντά του με καλοσύνη. Έκρυψα το πρόσωπό μου στην αγκαλιά του όπως κάνει ένα κοριτσάκι με τον πατέρα του και έκλαψα με λιγμούς. Ανήκανε να βαστάξω άλλο. Ο βασιλιάς με κρατούσε σταθερά. Τα του δεν ήταν ούτε αυστηρό ούτε δίχως καλοσύνη αλλά ευγενικό και παρηγορητικό, σαν τη φωτιά που μένετε στη βουνοπλαγιά και που στο τέλος φθύνει και δεν φωτοβολά. Έτσι και ο πόνος χώνεψε με την καρδιά μου. Μια ευεργετική γαλήνη απλώθηκε μέσα μου που δεν προερχόταν μόνο από το δυνατό εκείνο χέρι που με κρατούσε ακόμα αγκαλιά, αλλά και από κάποια εσωτερική πηγή, ανέκφραστη και θεία, η δύναμη ξαναγύρισε στα γονετά μου. Και το κουράγιο στην καρδιά μου. Σηκώθηκα, στάθηκα μπροστά στο βασιλιά και σκούπισα τα μάτια και τότε τούτα τα λόγια του είπα. Όχι από δική μου θέληση, Θερό, αλλά με την παρότρινση κάποιες ώρα της θεάς που την πηγή και την καταγωγή της δεν μπορούσα να ονομάσω. Αυτά τα δάκρυα ήταν τα στέρνα που είδε ο ήλιος από μένα, βασιλιά μου. Κεφάλαιο τρίακοστοέβδομο Αυτά ήταν και τα στερνά λόγια που πρόφερε ο αιχμάλωτος Η φωνή του άντρα έπαψε να ακούγεται. Τα σημάδια ζωής έσβησαν γρήγορα. Μέσα σε λίγες στιγμές έμεινε ακίνητος και παγωμένος. Ο Θεός του, αφού τον χρησιμοποίησε, τον ξαναπήγε τελικά. Σε εκείνο του τόπου που τόσο λαχταρούσε να επιστρέψει. Ξενευρήκε τους συντρόφους του κάτω από τη γη. Εκείνη τη στιγμή, έξω από τη σκηνή του αρχηγού ο Ρόντι, αρματωμένοι άντρες από τα στρατεύματα της μεγαλειότητάς του αποχωρούσαν από την πόλη. Με θόρυβο μεγάλο, ο Ρόντις διέταξε να μεταφέρουνε τη σωρό του αν βραχίονι χωρίς το φορείο. Έξω βασίλευε το χάος. Ο αρχηγός έπρεπε να πάει στη θέση του. Κάθε στιγμή που περνούσε μεγάλωνε την της του. Η μεγαλειότητά του, θα θυμάτε την αναρχία που βασίλευε εκείνο το πρωινό, αμέτρη την αερή του δρόμου και κακοποιεί αποβράσματα των Αθηναίων πολιτών. Όλοι οι άθλοι που δεν άξιζαν να μεταφερθούν και είχαν εγκατελείφθει στην πόλη από τους ανωτέρους τους, με αποτέλεσμα να περιφέρονται στους δρόμους αλιστές, τόλμησαν τώρα να εισέλθουν μέσα στο στρατόπεδο της μεγαλειότητάς του. Τούτοι άθλοι Έκλεβαν ό,τι έβρισκαν μπρος τους. Όταν η ομάδα μας εμφανίστηκε στο χαλικόστρο το δρόμο, που οι Αθηναίοι ονομάζουν ιερά οδό, μια ομάδα από έτυχε να περνά από δίπλα μας. Τους είχαν συλλάβει μερικοί κατώτερη αξιωματική της στρατονομίας της μεγαλειότητάς του. Προς μεγάλη μου έκπληξη, ο αρχηγός Ορόντις σταμάτησε τους αξιωματικούς. Τους διέταξε να ελευθερώσουν τους αχρίους και μετά να φύγουν. Οι Ήτανε τρεις τον ρυθμό. Και σίγουρα είχαν τις χειρότερες διαθέσεις. Στάθηκαν μπροστά στον ορόντι και στους αξιωματικούς των αθανάτων, περιμένοντας να τους εκτελέσουν επιτόπου. Ο αρχηγός με πρόσταξε να κάνω το διερμηνεία. «Ο ορόντις», ρώτησε εκείνους τους απαταιώνες αν ήταν Αθηναίοι. «Όχι πολίτες», απάντησαν, «αλλά άνθρωποι της πόλης». Ο Ρόντις έδειξε το χοντροκομμένο ρούχο που τύλιγε το σώμα του Άντρα χίονι «Ξέρετε τι ρούχο είναι αυτό. Ο αρχηγός των Κακοπιών, ένας νεαρός όχι πάνω από είκοσι, απάντησε ότι ήταν ο κόκκινος Μανδίας, της Λακεδέμονας. Αυτή την κάπα τη φορούσαν μόνο οι πολεμιστές της Σπάρτης. Ήταν φανερό ότι κανείς από τους εγκληματίες δεν μπορούσε να εξηγήσει την παρουσία του πτώματος αυτού του ανθρώπου ενός Έλληνα στα χέρια του Πέρσης εχθρού. Ο Ρόντις έκανε κι άλλες ερωτήσεις στους αλήτες. Ήξερων το μέρος, την περιοχή του φαλιρού όπου βρισκότανε ένα ιερό γνωστό πεπλοφορούσας Περσεφόνης. Οι άνθλοι απάντησαν καταφατικά. Προς μεγαλή μου έκπληξη αλλά κι όλων των αξιωματικών, ο αρχηγός έβγαλε από το πουγγί του τρεις χρυσούς δαρικούς. ο μισθός ενός μήνα για πλήτη, και έδωσε αυτό το ποσόν στους παλιανθρώπους. «Πηγαίνετε το σώμα αυτού του άνδρα στο νεό και μείνετε μαζί του μέχρι να επιστρέψουν οι αίριες. Αυτές ξέρουν τι θα το κάνουν». Τότε ένας από τους αξιωματικούς των αθενάτων διαμαρτυρήθηκε. «Κοίτα αυτούς τους εγκληματίες, αρχηγέ. Είναι χιδαίοι. Μόλις βάλουν στο χέρι το χρυσάφι θα πετάξουν τον άνδρα και το φορείο στο πρώτο χαντάκι που θα βρουν μπροστά τους». Δεν υπήρχε χρόνος για συζητήσεις. Ο Ρόντις, εγώ και οι αξιωματικοί έπρεπε να πάμε γρήγορα στις θέσεις μας. Ο αρχηγός δίστασε για μια στιγμή και εξέτασε προσεκτικά τα πρόσωπα των τριών κακοποιών που στέκονταν μπροστά του. Αγαπάτε την πατρίδα σας, ρώτησε. Η προκλητική έκφραση των μισθών απάντησε αντί για εκείνους. Ο Ρόντις έδειξε τη φιγούρα πάνω στο φορείο. Αυτός ο άντρας την υπερασπίστηκε με τη ζωή του τον». Έτσι αφήσαμε εκεί τη Σωρό τους παρτιά τυχείων και μετά από λίγο παρασυρθήκαμε κι εμεί από το ασυγκράτητο ρεύμα της αποστρατοπαίδευσης και της υποχώρησης. Κεφάλαιο 38 Απομένει να επισυνάψω δύο ιστερόγραφα που αφορούν τον άντρα και το χειρόγραφο τα οποία θα ολοκληρώσουν την ιστορία. Όπως είχε προβλέψει ο αρχηγός ο Ρόντης, η μεγαλειότητά του πήρε το πλοίο για την Ασία αφήνοντας την Ελλάδα υπό την αρχηγία του Μαρδόνιου τις επιλεκτές μονάδες του στρατού γύρω στους 300.000 άνδρες μαζί με τον Ορόντι και τους 10.000 με διαταγή να ξεχυμονιάσουν στη Θεσσαλία και να αναλάβουν δράση όταν έρθει η άνοιξη. Μόλις ερχόταν αυτή η εποχή, έτσι ισχυριζόταν ο Μαρδόνιος, η ασυγκράτητη δύναμη του στρατού της μεγαλειότητάς του θα υπέτασε μια για πάντα ολόκληρη την Ελλάδα. Εργό παρέμεινα στο στράτευμα με την ιδιότητα του ιστορικού. Τελικά την άνοιξή. Οι χερσαίες δυνάμεις της μεγαλειότητάς του αντιμετώπισαν τους Έλληνες εκείνη την πεδιάδα που γειτονεύει με την ελληνική πόλη των Πλατεών, μια μέρα δρόμο βορειοδυτικά της Αθήνας. Απέναντι στις 300.000 της Περσίας, της Μηδίας, της Βακτρίας, της Ινδίας, της Ακίας και των Ελλήνων που είχαν επιστρατευτεί κάτω από τη σημαία της μεγαλειότητάς του. Είχαν παραταχθεί 100.000 ελεύθεροι Έλληνες, η κύρια δύναμη περιελάμβανε όλο το Σπαρτιάτικο Στρατό, 5.000 ομοίους σύντους λακεδόνιους περίοικους οπλισμένους βοηθητικούς και ύλωτες, σε ένα σύνολο 75.000 ευρών έχοντας πλάι τους τους οπλίτες των πελοπονησίων συμμάχων τους, τους τεγιάτες. Τη δύναμη του στρατού συμπλήρωναν πιο λιγά καμιά δεκαριά άλλων ελληνικών κρατών, μεταξύ των οποίων οι 8.000 στον αριθμό, στα αριστερά. Δεν χρειάζεται να επαναλάβει κανείς τις λεπτομέρειες αυτής της πανελευθρίας, που τόσο γνωστές είναι δυστυχώς στη μεγαλειότητά του, ούτε να αναφερθεί στις τρομακτικές απώλειες, από πείνα και αρρώστιες του ανθού της αυτοκρατορίας κατά την επιστροφή στην Ασία. Θα αρκεστώ να σημειώσω αυτό της μάρθυρας, πως ό,τι είχε πει ο Χίονης, αποδείχτηκε αληθινό. Οι πολεμιστές μας είδαν ξανά εκείνη τη γραμμή από λάμδα πάνω στις ενισχυμένες ασπίδες των Λακεδαιμονίων. Αυτήν τη φορά, όχι σε πλάτος πενήντα ή εξήντα αντρών όπως τις θερμοπύλες, αλλά δέκα χιλιάδες πλάτος και οκτώ βάθος, όπως τους είχε περιγράψει ο Χίονης, μια ανανίκητη παλύρια από ρίχαλκο και πορφύρα. Το τον ανδρών της Ασίας, αποδειχτήκε γυάλι μια φορά λίγο μπροστά στην ανδρία και στην εκπληκτική πειθαρχία των πολεμιστών της Λακεδαιμόνας που πολεμούσαν για την ελευθερία της πατρίδας τους. Προσωπικά πιστεύω πως καμία δύναμη κάτω από τον ουρανό, όσο μεγάλης είσαι αριθμό και αν ήταν, δεν θα αντέχε τις φοδρή τους επίθεση εκείνη την ημέρα. Μετά σφαγή το αίμα έρεε καυτό, η θέση του ιστορικού μέσα στα περσικά χαρακόματα καταλήφθηκε από δύο τάγματα αρματωμένων ηλότων. Αυτοί, κάτω από τις διατεγές τους, παρτιά τη δίκητη παυσανία, να μην πάρουν αχμαλό τους, άρχισαν να σφάζουν δίχως έλεος όποιον άντρα της Ασίας έπιαναν. Μπροστά σε αυτή την κρίσιμη κατάσταση, όρμησα μπροστά και άρχισα να φωνάζω τους Έλληνες, να κετεύω τους νικητές». Να λυπηθούν τους άντρες μας. Τόσος ήταν όμως ο τρόμος των Ελλήνων από τους χιλιάδες της Ανατολής. Έστω κι αν είχαν τραπεί σε φυγή ή τιμένη, που δεν με προσεξούτε σταμάτησε κανείς. Αντίθετα, ένιωσα χέρια να με αρπάζουν και τη λεπίδα να απειλεί το λαιμό μου. Εμπνευσμένος ίσως από το Θεό Αχούρα Μάσδα ή απλώς από τον τρόμο, βρήκα τη φωνή μου και άρχισα να φωνάζω τα ονόματα των Σπαρτιατών που είχε αναφέρει ο άντρας Χ Λεωνίδας, Δυναίκης, Αλέξανδρος, Πολύνικος, Κόκορας. Αμέσως οι ήλωτες πολεμιστές απέσυραν τα σπαθιά τους. Η σφαγή σταμάτησε. Τότε εμφανίστηκαν μερικοί σπαρτιάδες αξιωματικοί που επανέφεραν στην τάξη τον όχλο των οπλισμένων δουλοπάρικων. Με έσυραν μπροστά με δεμένα τα χέρια και με πέταξαν κάτω μπροστά σε ένα σπαρτιάτι. Έναν πανέμορφο πολεμιστή, που η σάρκα του άχνηζε ακόμα από το αίμα και τους ιστούς της κατάκτησης. Οι ύλωτες του είπαν για τα ονόματα που φώναζε. Ο πολεμιστής στεκόταν πάνω από τη γονατισμένη μου φιγούρα και με κοίταζε σοβαρά. «Ξέρεις ποιος είμαι» ρώτησε. Απάντησα πως δεν ήξερα. «Είμαι ο Δέκτονας. Ο γιος του είδω τυχίδι. Το όνομά μου κάλεσες όταν φώναξες». Κόκορα, σε αυτό το σημείο οφείλω να δηλώσω πως όποια περιγραφή αυτού του άνδρα και αν έκανε ο εχμάλωτος Χίονης, σίγουρα τον αδίκησε. Ο πολεμιστής που στεκόταν από πάνω μου ήταν ένας εκθαμβωτικός ρωμαλαιός νέος άνδρας, πάνω από έξι πόδια ψηλός. Ήταν τόση ομορφιά και η ευγενιά του, που ήταν αδύνατο να πιστέψει κανείς ότι είχε γεννηθεί και μεγαλώσει ως παρακατιανός. Γονάτισα μπροστά σε αυτό το γενναίο άντρα, εκλυπαρώντας τον ίκτου του. Του είπα ότι ο σύντροφος του Χίονης είχε επιζήσει τις μάχες των θερμοπυλών. Του μίλησε για την εκκαρανάστασή του από το προσωπικό του βασιλικού χειρουργού και για την υπαγόρευση των χειρογράφων, χάρη στα οποία εγώ, ο γραφέας τους, έμαθα τα ονόματα των Σπαρτιατών που φώναζα, ζητώντας ίκτω. Τώρα γύρω από τη γονατιστή φιγούρα μου είχαν μαζευτεί καμιά δεκαριά σπαρτιάδες πολεμιστές. Με ένα στόμα αμφισβήτησαν τα όρατα χειρόγραφα και με κατήγγυλαν ως ψεύτη. «Τι παραμύθι περσικού ηρωισμού είναι αυτό που σκερφίστηκε η φαντασία σου, γραφέα», ρώτησε κάποιος. «Μήπως κανένα χαλή από ψέματα που ήφανες για να κολλακέψεις το βασιλιά σου». Άλλοι είπαν ότι γνώριζαν καλά τον άντρα του βοηθό του διεινέκη. Πώς τολμούσα να αναφέρω το όνομά του. Όπως και αυτό του ευγενικού του αθέντη σε μια αναπεγνωσμένη προσπάθεια να σώσω το τομάρι μου. Στο μεταξύ ο άνδρας Δέκτονας, ο επωνωμαζόμενος Κόκορας, παρέμενε σιωπηλός. Όταν η οργή των άλλων καταλάγιασε, με έκανε μόνο μια σύντομη ερώτηση, χαρακτηριστικό των λακεδαιμονίων. «Που έθεάθη για τελευταία φορά». Ο άνδρας Χίονης. Η σωρός του στάλθηκε με τη μία από τον Πέρση αρχηγό Ορόντι σε έναν ναό της Αθήνας που οι Έλληνες αποκαλούν της πεπλοφορούσας Περσεφόνης. Σ' αυτό ο Σπαρτιάτης δέκτονα σήκωσε το χέρι του Σενδιξίκτου. Αυτός ο ξένος λέει την αλήθεια. «Οι «Στάχτες του συντρόφου του, Χίονη», βεβαίωσε, βρίσκονταν τώρα στη Σπάρτη. Είχαν παραδοθεί πολλούς μήνες πριν τη σημερινή μάχη, από μια αιέρεια αυτού ακριβώς του ναού. Μόλις το άκουσα αυτό, τα γονέτα μου λύγησαν. Σοριάστηκα κάτω, εξουθενωμένος από το φόβο τόσο του δικού μου θανάτου, όσο και του στρατού μας, αλλά και από την ηρωνία της τύχης βλέποντας τον εαυτό μου μπροστά στους Σπαρτιάτες, στην ίδια επέσχυντη θέση, στην οποία βρέθηκε ο άντρας Χίωνης, μπροστά στους πολεμιστές της Ασίας, δηλαδή του Ητιμένου και του σκλεβωμένου. Ο στρατηγός Μαρδόνιος είχε σκοτωθεί στη μάχη των Πλατεών, το ίδιο και ο αρχηγός των αθανάτων ορών Ρόμδης Οι Σπαρτιάτες, ωστόσο, με πίστεψαν. Η ζωή μου σώθηκε. Έμεινα στις πλατείες κάτω από την επιβλέψη των Ελλήνων συμμάχων, όπου μου φέρθηκαν με αυροφλωσύνη και ευγένεια αρκετούς μήνες. Έπειτα με διόρι ως το διερμηνέα στο προσωπικό του Συμμαχικού Συμβουλίου. Αυτό το χειρόγραφο τελικά μου έσωσε τη ζωή. Και τώρα κάτι σχετικά με τη μάχη. Η μεγαλειότητά του, ίσω θυμάται το όνομα Αριστόδημο, ο σπαρτιάτης αξιωματικός των οποίων αναφέρθηκε αρκετές φορές ο άνδρας Χίωνης ως απεσταλμένος, και αργότερα ανάμεσα στους 300 στις θερμοπύλες, μόνο αυτός ο άνδρας επέζησε από επειδή είχε φύγει λόγω της φλεγμονής στα μάτια λίγο πριν το τελευταίο πρωινό. Όταν ο Αριστόδημος επέστρεψε στη Σπάρτη, αντιμετωπίστηκε με μεγάλη περιφρόνηση και χλεβασμό από τους συμπολίτες του, οι οποίοι τον αποκαλούσαν «διλόι τρεμουλιάρη». τρεμουλιάρι. Στις πλατείες, ωστόσο, βρήκε την ευκαιρία να αποκαταστήσει την τιμή του. Έδειξε τόσο μεγάλο ηρωισμό, που τους ξεπέρασε το πεδίο της μάχης, σαν να να ξεριζώσει για πάντα την προηγούμενη ντροπή. Οι Σπαρτιάτες όμως δεν το απένιμαν βραβείο αμβρίας, το έδωσαν σε τρεις άλλους πολεμιστές, στον Ποσειδόνιο στο Φιλοκείονα και στον αμονφάρετο. Οι διοικητές έκριναν τις ηρωικές πράξεις του Αριστόδημου παρά και νοσηρές». Αφού ορμούσε σαν τρελό στην πρώτη γραμμή επιζητώντας νερά το θάνατο μπροστά στα μάτια των συντρόφων του για να ξεπληρώσει την τροπή της επιβίωσης του από τις θερμοπύλες, η Ανδρία του Ποσειδόνιου, το φιλοκείωνα και το του Αμωμφάρετου νότερη, ανώτερη, γιατί προερχόταν από άνδρες που ήθελαν να ζήσουν και όμως πολέμησαν τόσο εκπληκτικά. Ας γυρίσουμε τώρα σε μένα. Κρατήθηκα στην Αθήνα επειδή ο καλοκαίρια, υπηρετώντας ως διερμηνέας και γραφέας σε θέσεις που με επέτρεψαν να γίνω αυτόπτης μάρτυρας των μοναδικών και ανευπροηγουμένων αλλαγών που έλαβαν χώρα εδώ. Η καταστραμμένη πόλη οικοδομήθηκε ξανά. Με εκπληκτική ταχύτητα χτίστηκαν τα τοίχη και το λιμάνι, τα κτίρια της συνέλευσης και του εμπορίου, τα δικαστήρια, τα σπίτια και τα καταστήματα, οι αγορές και οι βιοτεχνίες. Μια δεύτερη πυρκαγιά κατάκαιγε τώρα όλη την Ελλάδα, ιδίως την πόλη της Αθηνάς, η έκρηξη της τόλμης και της αυτοπεποίθησης. Φαίνεται ότι το χέρι του Θεού είχε ακουμπήσει τον όμο κάθε ανθρώπου, δίνοντάς του την ευλογία του, απαγορεύοντας κάθε διλία και αναποφασιστικότητα. Εν μια νυχτή οι Έλληνες είχαν πάρει στα χέρια το πεπρωμένο τους, είχαν νικήσει τον ισχυρότερο στρατό και στόλο στην ιστορία. Και μπορούσε να τους πτωήσει πια. Ποια επιχείρηση δεν θα τολμούσαν να αναλάβουν. Στόλος των Αθηναίων κυνήγησε τα πολεμικά πλοία της μεγαλειότητάς του μέχρι την Ασία, καθαρίζοντας το Αιγαίο. Το εμπόριο άνθισε, Τα πλούτη και τα εμπορεύματα όλου του κόσμου έρεαν στην Αθήνα. Όσο μεγάλη καιν ήταν όμως η οικονομική ανάπτυξη, οχριούσε μπροστά στα αποτελέσματα που είχε η νίκη πάνω στους ανθρώπους, στον ίδιο το λαό η άμετρη αισιοδοξία και το επιχειρηματικό πνεύμα γέμιζαν τον καθένα με εμπιστοσύνη για τον εαυτό του και τους θεούς του. Κάθε πολίτης πολεμιστής που είχε υποστεί τη δοκιμασία των όπλων στη φάλαγγα ή τραβούσε κουπί κάτω από τη φωτιά, τώρα θεωρούσε ότι είχε δικαίωμα σε όλες τις υποθέσεις και τις συζητήσεις της πόλης. Η κυβέρνηση του λαού απέκτησε βαθιές ρίζες, πότισμενη από το αίμα του πολέμου. Τώρα με την οίκη ο βλαστός ξεπετάχτηκε και γέμισε ανθί. Στην εκκλησία του Δήμου και στα δικαστήρια, στην αγορά και στο βουλευτήριο, ο λαός έπαιρνε μέρος με θάρρος και εμπιστοσύνη. Για τους Έλληνες συνήκηταν απόδειξη της παντοδυναμίας και της ανωτερότητας των θεών τους. Αυτές οι θεότητες που σε εμάς τους περισσότερο πολιτισμένους φαίνονταν γεμάτη ματαιοδοξία και πάθη, ενιγματική και πυρεπίστε και στις αδυναμίες των ανθρώπων, έτσι ώστε να μην αξίζουν να λέγονται θεοί, για τους Έλληνες ενσάρκωναν και προσωποποιούσαν την πίστη τους γι' αυτό που ήταν, αν και ανώτεροι από τους ανθρώπους παρέμεναν ανθρώπινοι στο πνεύμα και στην ουσία. Οι ελληνικοί γλυπτικοί και οι αθλητές δόξαζαν το ανθρώπινο σώμα, η λογοτεχνία και η μουσική τα ανθρώπινα πάθη, η λόγοι και η φιλοσοφία τους την ανθρώπινη λογική. Μέσα στην έξαψη της νίκηση τέχνες άνθισαν, Κανενός στο σπίτι, όσο ταπεινό και αν ήταν δεχτήστηκε από τις τάχτες δίχως μια διακόσμηση στον τοίχο. Ένα άγαλμα... Ένα μνημείο για να ευχαριστήσουν τους θεούς και την ανδρεία των όπλων τους. Το θέατρο και ο χορός αναπτύχθηκαν πολύ. Οι τεραγωδίες του Εσχύλου και του Φρυνίχου προσέλικε αν πλήθος κόσμου στο θέατρο, όπου αριστοκράτες και λαός, πολίτες και ξένοι έπαιρναν τις θέσεις τους παρακολουθώντας με μεγάλο ενδιαφέρον και συχνά με τα έργα που όπως δήλωναν οι Έλληνες τα κρατούσαν για πάντα». Το φθινόπορο του δεύτερου έτους της αχμαλωσίας μου επαναπατρίστηκα με τα τελείτρα που πλήρωσε η μεγαλειότητά του μαζί με μερικούς άλλους αξιωματικούς της αυτοκρατορίας και γύρισα στην Ασία. Ξαναμπήκα στην υπηρεσία της μεγαλειότητάς του και ανέλαβα πάλι τις ευθύνες μου, που είχαν σχέση με τις υποθέσεις της αυτοκρατορίας. η τύχη Ίσως στο χέρι του Θεού Αχούρα Μάζδα το επόμενο καλοκαίρι με βρήκε στο λιμάνι της Σιδόνας για να παρευρεθώ, στην ανάκριση ενός καπετάνιου από την Αίγινα, ενός Έλληνα που το πλοίο του περασύρθηκε από μια καταιγίδα στην Αίγυπτο. Κι εκεί εχμαλωτίστηκε από φοινικικά πλοία του στόλου της μεγαλειότητάς του. Καθώς εξέταζα το ημερολόγιο του πλοίου εκείνου του αξιωματικού, έφτασα σε μια καταγραφή που έδειχνε ένα θαλάσσιο πέρασμα. Το περασμένο καλοκαίρι από την επίδαβρο λίμυρά. Ένα λιμάνι της λέκε στις θερμοπύλες. Μετά από δική μου παρότρινση, οι αξιωματικοί επέμειναν στην ανάκρισή τους πάνω σε αυτό το σημείο. Ο Αιγινήτης καπετάνιος είπε ότι το πλοίο του ήταν ανάμεσα σε εκείνα που είχαν αυλωθεί να μεταφέρουν μια ομάδα σπαρτιατών και απεσταλμένων για να αφιερώσουν ένα μνημείο στη μνημη των τριακοσίων. «Στο πλοίο επίσης», δήλωσε ο καπετάνιος ήταν μερικές σπαρτιάτισες, οι σύζυγοι και οι συγγενείς ορισμένων από τους πεσόντες. Ο καπετάνιος ανέφερε ότι δεν το επέτρεψαν να έχει καμία επαφή με τους αξιωματικούς και τις γυναίκες. Ανέκρινα τον άντρα επίμονα... Αλλά δεν μπόρεσα να διευκρινίσω ούτε από κάποια μαρτυρία, ούτε από κάποια υποψία, αν ανάμεσα σε αυτές ήταν οι δέσποινες αρέτη και παράλια, ή οι σύζυγοι κάποιων πολεμιστών που αναφέρονταν στα χαρτιά του άντρα Το πλοίο του άραξε στην εκβολή του σπερχιού, είπε ο καπετάνιος, στο ανατολικότερο σημείο της ίδιας εκείνης παιδιάδας όπου είχε στρατοπεδεύσει ο στρατός της μεγαλειότητάς του κατά τη διάρκεια της επίθεσης στις θερμοπύλες. Η ομάδα αποβιβάστηκε εκεί και έκανε τον υπόλοιπο δρόμο με τα πόδια. Τρία πτώματα Ελλήνων πολεμιστών, ανέφερε ο καπετάνιος, είχαν ανακαλυφθεί από τους ντόπιους πριν μερικούς μήνες στα νότατα όρια της πεδιάδας της Τραχινίας, στο λιβάδι που βρισκόταν η σκηνή της μεγαλειότητάς του. Τα οστά είχαν φυλαχτεί με θρησκευτική ευλάβεια από τους πολίτες της Τρα οι οποίοι τα παρέδωσαν με τιμή στους λακεδαιμονίους. Αν και κανείς δεν μπορεί να μιλήσει με βεβαιότητα για τέτοια θέματα, τα αυτά, οι κοινοί λογικοί λέει πρέπει να νίκαν στον Ιππέα στο Σκυρίτη κυνηγόσκυλο, και στον Παράνομο Σφαιρέα, οι οποίοι συμμετείχαν στη νυχτερινή έφοδος της σκηνής της μεγαλειότητας του. Οι στάχτες επίσης ενός πολεμιστή της λακεδαίμονας μεταφέρθηκε από την Αθήνα, με το πλοίο του Αιγινίτη. Ο καπετάνιος δεν μπορούσε να δώσει καμιά πληροφορία για την ταυτότητά τους. Η καρδιά μου ωστόσο αναπήδησε στην πιθανότητα να ήταν ο αφηγητής μας. Πίεσα τον καπετάνιο για περισσότερες πληροφορίες. «Στις θερμοπύλες», είπε αυτός ο αξιωματικός, «ό,τι είχε απομείνει από τεπτώματα και οι τεφροδόχως με τις τάχτες, τάφηκαν τελικά στον τύμβο. Στην περιοχή των λακεδαιμονίων που βρίσκεται σε ένα ύψωμα, ακριβώς πάνω από τη θάλασσα. Μετά από προσεκτική ανάκριση του καπετάνιου, σχετικά με την τοπογραφία της περιοχής, μπορώ να συμπεράνω σχεδόν με βεβαιότητα ότι αυτός ο γύλοφος, ήταν ο ίδιος όπου σκοτώθηκαν οι τελευταίοι υπερασπιστές. Στη μνήμη τους δεν έγιναν αθλητικοί αγώνες, αλλά μόνο μια επίσημη λειτουργία όπου εψάλισαν οι στο Σωτή Ραβία, στον Απόλλωνα, στον έρωτα και στις Μούσες. «Όλα τελείωσαν σε λιγότερο από μία ώρα», είπε ο καπετάνιος. Όπως ήταν φυσικό, αυτό που απασχολούσε τον καπετάνιο σε εκείνη την περιοχή, είχε σχέση μάλλον με την παλήρια και την ασφάλεια του σκάφους του, παρά με τα επιμνημόσινα γεγονότα. Σε μια στιγμή ωστόσο κάτι του τράβηξε την προσοχή, σε σημείο να το θυμάται. Μια γυναίκα ανάμεσα στην ομάδα των Σπαρτιατών στεκότανε παράμερα από τους άλλους και διάλεξε να πάει μόνη της στον Τίμβο, όταν οι αδελφές της είχαν επιστρέψει και ετοιμάζονταν για αναχώρηση. Η γυναίκα αυτή καθυστέρησε τόσο πολύ που ο καπετάνιος αναγκάστηκε να στείλει έναν ναύτη να τη φωνάξει. Τον ερώτησα επίμονε να μου πει το αυτής της γυναίκας. Ο καπετάνιος όμως ούτε ρώτησε ούτε έμαθε. Συνέχισα να τον ρωτώ. Αναζητώντας κάποια ιδιαίτερα στοιχεία του δυστύματος ή του προσώπου της που θα με έκαναν να υποθέσω την ταυτότητά της, ο καπετάνιος επέμενε ότι δεν υπήρχε τίποτε. Και το πρόσωπό της, επέμενε, ήταν νέα ή γριά. Τι ηλικία είχε, πώς ήταν το παρουσιαστικό της, Δεν μπορώ να σου πω, αποκλειστικά άλλως. Γιατί, το πρόσωπό της ήταν καλυμμένο είπε ο καπετάνιος. Το έκρυβε ολόκληρο εκτός από τα μάτια, ένα πέπλο. Τον ρώτησα επίσης για τα μνημεία, για τις στήλες και τις επιτάφειες επιγραφές τους. Ο καπετάνιος είπε ότι θυμόταν τη μικρή. Η στήλη πάνω από τον τάφο των Σπαρτιατών είχε στίχους γραμμένους από τον ποιητή Σιμονίδη, όποιος ήταν παρόν εκείνη την ημέρα της αφιέρωσης. «Μπορείς να θυμηθείς την επιτάφια επιγραφή πάνω στη στήλη, ρώτησα, ή μήπως η στίχοι ήταν πολύ για να το συγκρατήσει μνήμη. Κι ο θόλου, αποκριθήκε ο καπετάνιος, «σύνθεση των στίχων είχε γίνει με το σπαρτιατικό τρόπο. Λυπτή». «Τίποτε το παραπανίσιο. «Ήταν τόσο λίγη, Ήτανε... που ακόμα κι ένας με αδύνατη μνήμη όπως εκείνος». Με βυσκολευόταν να απομνημονεύσει. Όξιν, και λακεδαιμονίης, ότι τί δε κείμεθα, της κοίνων ρήμας υπηθόμενη. Τούτος τους τείχους τους μετέφρασα έτσι, όσο καλύτερα μπορούσα. Σενέ, ναι, πήγαινε πες στους παρθιάδες ότι εδώ είμαστε θαμένοι, υπακούοντας τους νόμους τους. Ευχαριστίες. Δεν χρειάζεται να πω ότι ένα βιβλίο που επιχειρεί να φανταστεί χαμένου κόσμου και πολιτισμού οφείλει τα πάντα στι αυθεντικές, λογοτεχνικέ πηγέ, στην περίπτωση αυτή στον Όμηρο, στον Ηρόδοτο, στον Πλούταρχο, στον Παυστανία, στο Διόδωρο, στον Πλάτωνα, στο Θουκυδίδη, στον Ξενοφόντα και σε πολλού άλλου. Χωρί αυτού δεν θα μπορούσα να γράψω τίποτε. Το ίδιο αναγκαίο, ωστόσο, ήταν και οι εκπληκτικοί επιστήμονε και ιστορική τη εποχή μα, των οποίων τη δημοσιευμένη σοφία Έκλεψα ασυστόλος. Ελπίζω να συγχωρήσουν το συγγραφέ του του έργου που δεν διέθετε τις δικές τους γνώσεις, αν αναγνωρίσει με ευγνωμοσύνη και ονομαστικά μερικούς από τους διακεκριμένους αυτούς κλασικιστές. Πολ Καλτρίτς G.L. Κόκουέλ Βίκτορ Δέβις Χένσεν Δόναρτ Κέγγεν Τζον Κίγγεν H.D.F. Κίτο J.F. Λάζενμπι EV V. WK W. K. Bridget, και ιδιαίτερα τη Μέρη Ρενό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ακόμη δύο πολύτιμους συνεργάτες, που οι συμβουλές και η καθοδήγησή τους ήταν απαραίτητες. Πρώτα, το Hunter B. Armstrong, διευθυντή της Διεθνούς Οπλολογικής Εταιρείας, ο οποίος είχε την καλοσύνη να μοιραστεί μαζί μου τις γνώσεις του στα όπλα των οπλητών, στις τακτικές και στην εφαρμογή, και για τι ενοράσεις και φανταστικές αναπαραστάσεις των αρχαίων μαχών, όντως ο ίδιος φημισμένος αθλητής όπλων, το εξασκημένος στη μάχη ματι του αγωνίστή H. Armstrong, συνέβαλε ανεκτήμητα στο να φανταστούμε τον τρόπο που πολεμούσαν οι Έλληνες οπλίτες. Τέλος εκφράζω τη βαθύτατη ευγνωμοσύνη μου. Στον δόκτορα Υποκράτη Κάτζιο επίκουρο καθηγητή της ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας στο κολέγιο Ρίτσαρτ Στόκτον του Νιου για τη γενναιόδορη εγκυκλοπαιδική του βοήθεια σε όλα τα στάδια αυτού του εγχειρήματος. Δεν ήταν μόνο καθοδηγητής και μεντοράς μου στα ιστορικά γεγονότα και στις αυθεντικές γλωσσικές εκφράσεις και μεταφραστής μεταφράσει ελεύθερες αλλά ακριβής των επιγραφών, των αποσπασμάτων και των όρων σε όλο το βιβλίο αλλά και απαινεύει πολλές φορές με σοφία και έμπνευθεί. Δεν υπάρχει σελίδα σε αυτό το βιβλίο που να μην οφείλει κάτι σε σένα, υποκράτη. Σε ευχαριστώ για τις αμέτρητες δημιουργικές συνεισφορές σου, τη συνεχή σου ενθάρρυνση και τις ολύμπιες συμβουλές σου. Στίβεν Πρέσφιλντ Αυτό ήταν το τέλος του ιστορικού μυθυστορήματος του Στίβεν Πρέσφιλντ, οι πύλες της φωτιάς». Δανιστική βιβλιοθήκη ομιλούν των βιβλίων του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος.